Κεφάλων Β, σελίδα 847, στίχη 1 10, η αυταπάρνησης και η προσοχή του εργάτου του Ευαγγελίου. 1. Σή λοιπόν τέκνον μου, αντιθέτως προς αυτούς που με αρνήθησαν, να ενδυναμώνεσαι με τη χάρνη που μας δίδεται από την σχέση και ενωσύν μας με τον Ιησού Χριστών 2. Και εκείνα που οίκουσε από εμέ εμπρό ει πολλού μάρτυρε, ταύτα να εμπιστευθεί ω πολύτιμων θησαυρών ει ανθρώπου πιστού που δεν θα τα νοθεύουν ούτε θα τα προδίδουν, αλλά οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλου. 3. Ση, λοιπόν, κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτη του Ισού Χριστου. 4. Όταν κανεί υπηρετεί ω στρατιώτη, δεν εμπλέκεται στι υποθέσει και φροντίδα του βίου, διαναρέσεις εκείνων που τον εστρατολόγησε. 5. Εάν δεν κανείς λαμβάνει μέρος και εις αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται, εάν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους νόμους της αθλήσεως. 6. Ο Γιωργός που κοπιάζει για να καλλιεργήσει τον αγρόν του, πρέπει πρώτος να απολαμβάνει τους καρπούς που θα παραχθούν. Έτσι και εσύ από τον πνευματικόν αγρόν που καλλιεργεί καρποφόρος, πρέπει να απολαμβάνεις πρώτος την παρηγορία και την τιμή και τη συντήρησή σου. 7. Καταλάβαινε την αλληγορική σημασίαν αυτών που λέγω. Θα την εννοήσει δε, διότι εύχομαι να σου δώσει ο κύριο σύνεση, ώστε να διακρίνει όλα. 8. Ενθυμούν τον Ιησού Χριστόν που έχει αναστηθεί εκ νεκρών και κατάγεται από τον Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. 9. Το οποίο κηρύττω και δια το οποίο κακοπαθώ μέχρι σημείο ώστε να είμαι αλυσοδεμένο, σαν να ήμουν κακούργο. Αλλά λόγο του Θεού δεν είναι δεμένο. Δέκα. Διαπάτα τα αυτά και διότι το Ευαγγέλιο προοδεύει και δεν είναι δεμένον, με υπομονήν υποφέρω όλα χάρη εκείνων τους οποίους εξέλεξε ο Θεός. Και τα υποφέρω για να επιτύχουν και αυτή τη σωτηρία την οποία μας εξασφαλίζει η μετά Ιησού Χριστού κοινωνία και η οποία συνοδεύεται με δόξα αιώνιων.